Κεφάλαιο Δέλτα, σελίδα 757 Στοιχη 1 στου 7. Ο Χριστό μα ελευθέρωσε από την δουλεία του νόμου. 1. Και για να σα διασαφίσω την αλήθεια αυτήν, χρησιμοποιώ άλλο ένα παράδειγμα. Λέγω δε τούτο. Εφόσον χρόνων κάθε κληρονόμος είναι ανήλικο, δεν διαφέρει τίποτε από δούλων και όλης της πατρικής περιουσίας, την εκύριο όλη τη πατρική περιουσία την οποίαν εκκληρονόμησε. 2 και δεν διαφέρει από δούλων διότι είναι μεν κύριος της πατρικής κληρονομίας αλλά είναι κάτω από επιτρόπους που τον κυδεμονεύουν και κάτω από οικονόμους που θα διαχειρίζονται την πατρική περιουσία μέχρι του χρόνου τον οποίων όρισε ο διαθέτης πατήρ. 3. Έτσι και οι οι χριστιανοί όταν είμαι θα εισνηπιώδη πνευματική κατάσταση, είμαι θα δουλωμένη κάτω από τη δυνχιώδη και ανεπαρκή θρησκευτική γνώση που έχει ο κόσμο των ατελών και παχυλών ανθρώπων. 4. Όταν όμω συνεπληρώθη ο χρόνο που είχε γνωρίσει η πανσοφία του Θεού, εξαπέστειλεν ο Θεό τον Ιόν του ει στον κόσμων, ο οποίο έγινε ένα άνθρωπο από γυναίκα και συνεμορφώθη προς των Μωσαϊκών νόμων. 5. Δια να εκείνους που ήσαν υπό την κατάραν του μοσαϊκού νόμου, διαναλάβαμε την υιοθεσία που ο Θεός μας είχε υποσχεθεί. 6. Ναι, δεν είστε πλέον δούλοι, αλλά ή του Θεού. Διότι δε είστε ήτου επουρανίου πατρός, το εξαπέστειλαν ο Θεός το πνεύμα του Υιού Του εις τα σας, το οποίον δίδει την πληροφορία και την παρησία να απευθύνεστες των Θεών με την κραυγή και πίκληση, αβά, δηλαδή... 7. Ωστε σύμφωνα με τα λεχθέντα, σύ που επίστευσες στον Χριστόν, δεν είσαι πλέον δούλο, αλλά είσαι κατά χάριν Υιός του Θεού. Εάν σε Υιός, είσαι συγχρόνω και κληρονόμος του Θεού. Γίνεσαι δε κληρονόμος δια μέσου του Χριστού.